Εκλογισμένως 19 ώρες στην Αττική <σομίως> Οδό. Από τις 11 η ώρα το πρωί της Δευτέρας έως τις 5 η ώρα το πρωί τα ξημερώματα της Τρίτης. Πες του να βάλω αλατιέρα, το... Μη βρίσσετε, μη βρίσσετε, Πόση ώρα είστε εδώ? Δεν πέρασε τίποτα. Να δεν βλέπεις εσύ κάτι, να πέρασε. 56 ώρες χωρίς ρεύμα. Με μωρό παιδί, είμαι γυναίκα με προβλήματα υγείας. Ανάβουμε τα ρεσό και να ζεστάνουμε τα χέρια μας. Έχουν κοπεί τα πάντα. Είμαστε χωρίς θέρμαση, χωρίς ε, φως. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τρέμω ολόκληρη. Δεν κοιμάμαι. Με τη γούνα είμαι και κοιμάμαι. και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Καταλήξαμε να βράζουμε χιόνι ώστε να εξυπηρετηθούμε στις βασικές ανάγκες του σπιτιού. Η σύζυγος μου έχει ένα πρόβλημα και έπρεπε να πάρει ένα χάπι. Νερό δεν είχαμε. Από πουθενά βγήκα και έπαιρνα χιόνι που τις έδινα και το υγροποιούσε στο στόμα για να πάρει το χάπι. Για να μην μείνει εκεί μέσα στην παγωνιά που ήμασταν αποκλεισμένοι. βάλω μια λατιέρα, μου το... Δεν είχα σκοπό να γεννήσω. Έφερα τον κόσμο ένα μωρό προώρα. Με όλα αυτά που έγιναν μου σπάσαν τα νερά, με από πίεση, από το άγχος. Κινδύνευσε η ζωή και η δικιά μου και του παιδιού μου. Και δεν θέλω καμία συγγνώμη, δεν θέλω τίποτα. Αν είναι κοριτσάκι να το πούνε ελπίδα. Ναι, θα ήταν <laughs> καλό. Ή Κυριάκο. Ναι, αν είναι αγοράκι. Δεν έχει σημασία, δεν, ναι, αξίζει. Ε, ε, δεν βλέπω. Αξίζει. Να δώσουν αυτό το όνομα. Στο παιδάκι να ζήσει στην κυρία. Να, να είναι είχαμε... σαν τη Κεραμέο που είπε η πρώτη μαμά μπαμπά, Κυριάκος Ναι, και ελπίδα, είχαμε και γεννητούρια μέσα στην Αττικοόδό και με τον αποκλεισμό μα, αυτό. Μα με δύο χιλιάρικα δεν είναι εντάξει αυτό. Αν πάρει δύο και να... δύο θα, θα πάρει. Η κυρία στόμα. θα πάρει δύο για το παιδί ναι. και δύο. ίδια κυβέρνηση και Α, δύο για την Αττικοόδό. Μα αυτό τον Κυριάκο πάει το σύνεφο, πάει, Πάνε έτσι? όλα τέλεια. Πάνε όλα πολύ καλά. Δεν το έχει όνειρο πάμε λίγο στην Αράχοβα, πάμε στα εδώ. Ξεκινάζα από ζωγράφου, ειδικά οι πλαγιέ του Μητού, που είμαι εγώ και ξέρω και τα βε. Ναι. Ε, ζωγράφου, βίρονας και Σαριανή, Λιούπολη. Λίγουπολη, Χιόνι, ε, όχι αστεία. Χιόνι. Ποιο μέτρο, παιδί μου. Στα 30 χρόνια που ζω. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί. Πέρασε αυτό έτσι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο χιόνι. Πραγματικά στην Λιούπολη δεν ήταν. Τα υπόλοιπα δεν, δεν ήταν ζωή. <laughs> όχι. <laughs> δεν το έλεγε ζωή τα υπόλοιπα. <laughs> Γι' αυτό. Τα άλλα τόσα. 50 πόντου χιόνι στην Λιούπολη. Καλά Δηλαδή. Δη, Δεν, μιλάω, δεν έχουν μαζέψει τίποτα. Τι είναι, μάλλον κάτι κεντρικού δρόμου. Μόνο, μόνο στα σπίτια που τίποτα. θέλουν να πάει και ο κόσμο για δουλειά. Πού να που να βγει τα μάξι μέσα από δεν το πράγμα. Αν έχει πάρκινγκ, αν δεν έχει πάρκινγκ παρκαρισμένο, στο βλέμμα. Δεν πλάι, το αν... βλέπει το μα μάξι. Δε, δε το φαίνεται βλέπεις, το έχει πάει το γκρέτερ τότε, έρχεται το χιόνι στο βλέμμα. Μια μπουλντόζα που παίρνει το γκρέτερ. Μια μπουλντόζα και άνοιξε μια δεν λογική. Να μα το λε γιατί είμαστε ράδι. Ε, κοίταξε να δει τώρα. Και αυτά κάνανε ό,τι δουλειά. Δεν είχαν περάσει κανέναν αγιασμό σοβαρό, έτσι σαν Ραφάλ, Για να πει ότι να, oh. κάνω μια έτσι και φύγανε. Έχεις δίκιο, α Διακρίνω, βέβαια, κάποια προβλήματα τη διαχείριση και αυτή τη κρίση από την κυβέρνηση. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δεν όλα καλά εκείνα. Όπως Όπω. Είσαι στην Αντική Οδόρα, σκέψου λίγο δημιουργικά. Βάλε μπροστά να προβάλλετε κάτι, μια ταινία να το κάνουν Drive-In. Ναι, που ήταν όλα στη Σιωπή. Σχολησμένοι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο θα ήταν. Δεν το σκέφτηκε. Βάλε, α πούμε, Όχι. τα βίντεο που τράβηξε ο Κυριάκο το προηγούμενο από το Κύριο που έφυγε, α πούμε. Να προβάλλει. Κυρι... Τα Ζαχώρια, κάτι πρόσφατο. Κυριάκο και επιτυχίε τη κυβέρνηση. Ναι, και τη Μοδίστρα. Να, να... να προβάλλει. μόδα. Ναι, που είναι πολύ ωραίο. Ορίστε. για Να προβάλλει. Το πώ ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν έχει να δείξει το πρόγραμμα. τη εργασία τη βιομηχανία μέσα πράγματα. Το... Το... το χατζηδάκι mm. να δουλεύει, δεν έχει το σκέτσο του για να πετρείτε. Δεν το σκέφτηκαν. Το έργο τη κυβέρνηση, εγώ σου Τους λέω. Κάτω. Το έργο τη κυβέρνηση θα πέρναγε για το 24ωρο νεράκι. Βρε, τι κυβέρνηση φιάσκο είναι αυτό. Τι, τι κατάσταση φιάσκο, τι, τι μπάχαλο για να μην το πω αλλιώ. Σοβαρά μιλά Σοβαρά μιλά. Όχι ότι περίμενα κάτι άλλο. Δεν περίμενα τίποτα από αυτούς. Πολύ απολύτως. καλά είναι. Είναι απόλυτα συνεπεί στο έργο τους. Σε ό,τι έχουν πει εξ αρχής, σε ό,τι κάνουν στην πορεία, σε κάθε κρίση έχει έκπληξη. Ναι. Τι ναι, έχει. Την κάνει, την διαχειρίζεται όπω και την προηγούμενη κρίση. Είναι, δηλαδή τι τη διαφορά λογικής. έχει από την πυρκαγιά. Δεν περιμένουμε να αλλιώσει το χιόνι να βγουν τα μάξια από την Αττική Οδό Όπω την πυρκαγιά περιμένουμε να καεί να φτάσει στη το θάλασσα. Το μάτο Α... είναι άλλο. Αυτό Ποιο που είπε ο Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Ναι, τον Γιάκο λέμε Θεό γιατί όχι. είναι όχι. Όχι, όσταλται όλοι αυτοί. Αυτό είναι μόνο Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Τι να κάνει το χιόνι, να σταματήσει να βάλει από πάνω να έρθει το χιόνι. Ρέθεε, δηλαδή κάπου όπα. Συγγνώμη, έναν ένα, ένα Μωυσί χειμώνα καλοκαίρι έχουμε, πού δεν τα κάνει όλα καλά Έχει μείνει άλλη καταστροφή που δεν έχει συμβεί γιατί θα γίνει σίγουρα Συσμός μεγάλος, είχε μεγάλο, γίνει βέβαια πριν λίγο καιρό Στην Αθήνα λέω Στην Αθήνα λοιπόν, δεν έχει γίνει Ναι, Τι... χιόνια, τσουνάμι παίζεται Χιόνια δεν το μακριά. ζήσαμε στο έπακρο Πυρκαγιές το ζήσαμε στο φουλ ναι. στο έπακρο και στην Εύβοια και στην Αντική Δεν λε, δε το ζήσαμε στο έπακρο. Εκτό αν έχει κι άλλο, γιατί λέει: Άμα το Σάββατο, τα νερά θα είναι πάρα πολλά και θα λιώσουν και τα υπάρχοντα χιόνια που έχετε στον αρνιακό. Πολύ καλό να αυτό. Λέει, <laughs> πολύ καλό <και> λοιπόν, κοστάλα στους δρόμου. Κωνστάλλα είναι τώρα. Αν πέσει το νερό τώρα. και έχει το ίδιο κρύο, θα γίνει η συγκρού, θα πηγαίνει. Και βγαίνει χτε. πώ λέγεται. Με διπλό τάδε. Μπράβο, δεν τα ξέρω κι αυτά. Και βγαίνει χτε ποιο υπουργό μα. Με τι και να πει, είπε Ναι, αλλά Ξανά, μόνο αυτού από αυτού που ήταν στην Αττική Οδό να το ακούσουμε λίγο για να το έχουμε στα αυτιά μα. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντα μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από του συμπολίτε μα οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλέ ώρε μένοντα εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Στη Μεσογείο άλλη... δεν έχει ευθύνη, στη Μαραθώνο εκεί δεν έχει διχυλιακό, δεν έχει αποζημίωση. Γι' αυτό είναι η συγγνώμη κατεχνά, για την Αττική Οδό για να μην κινηθεί κανεί εναντίον του από του άλλου δρόμου. Μόνο η Αττική Οδό. Εκεί υπάρχει αυτό... ευθύνη του παραγωγού χωρισιούχου. Παραχωρισιούχου. Τι, γιατί το δεν είναι παραγωγό. Είναι παραχωρισιούχο. Το είπα, παραχωρισιούχο. Ναι. Το τράβηξε λίγο, το τράβηξε, ναι, λίγο ναι, και μπερδευτήκαμε. Μόνο από την Αττική Οδό. Όλοι οι άλλοι τίποτα. Εκεί υπάρχει ιδιωτική ευθύνη. Α, ναι. Θα πιάσουμε και την κρατική ευθύνη, είπε συγγνώμη τέλο. Γιατί δεν δίνουν την Αττική Οδό σε έναν ιδιώτη να τη λειτουργεί σωστά. Αφού δεν μπορεί Α, το κράτο. Αυτό λέει λέγω. Επειδή κάντε ένα διαγωνισμό. Μια παιδιά ανάθεση, δεν βαρχίε. τα έχουν πρίξει δεκαετίε τώρα ότι το κράτο είναι άχρηστο και Να. μπορεί μόνο ο ιδιότητε. Και χθε στην αντική οδό πήγανη φαντάρι και ξεχιονίζανε. Η φαντάρι, ενώ θα έπρεπε αυτή η έκταση. Και, εταιρεία... και κάτι, κάτι μεταξύ, μόνο εί φαντάρι. Ναι, όχι και φαντάρι ο στρατό, που ναι. δεν είναι για τέτοια πράγματο στρατό. Και πήγε στην ιδιωτική οδό στην ιδιωτική περιουσία που έχει πράξει δισεκατομμύρια τα 15 χρόνια που λειτουργεί. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και βάλανε τα φαντάρια, τα έρμα να ξεχωνίζουν του καθενό στο αυτοκίνητο. Το μου, για... Δεν να... θα έπρεπε να τα πληρώσει αυτά η ατικοιοδό που είναι οργανωμένη και έχει. Γιατί να πάνε οι φαντάριοι, οι υπάλληλοι του κράτου δηλαδή, να ξεχωνίζουν και να διευκολύνουν την ιδιωτική εταιρεία. είσαι για να πικραίνει το άδονη και ο βοήδη που του χρησιμοποιούμε σε λάθο χρήση. Η φανταρία ο στρατό είναι για να καταλήξει ένα πολίτη, να βγάλει μια ρεπίστρια κάτι και Ό, να τον έχει να μαζέψει τα χιόνια, να την κουρασάν, λιγμένα. <laughs> Δεν ξέρω αν ήταν... Ένα κρουασάν τα λιγμένο. Η yeah, Να, Να τρώγαν τις τι κνέ. Πήγε η κνέ το βράδυ και το κουκουέ και μοίρασε επίση. Δεν ξέρω αν έδωσε κρουασάν. Πήγε και έδωσε νερά στου αποκλεισμένου ανθρώπους Δεν το πολύ Είναι λαϊκίστικο, μου φάνηκε. είναι μάγκα και είσαι τι κνέ, δώσε τα καλαμάκια του φεστιβάλ, Τσάμπα. Αυτό Συμφωνώ και θε ξέρω αν κρουασάν. Μια ναι, φωτιά να στενώ, και και μια κάτι. και το χιόνι Το σουβλάκι της κνέ, παντού Πήγανε πάντως, κουκουέδες και εκνήτες Δεν πολύ έπαιξε γιατί δεν στα έπαιξε. σοσιαλμόνα ταράχτηκαν και τα λοιπά. Κατάφεραν ενώ δεν είχε πάει ο κρατικός μηχανισμός Πώς φτάσανε οι κυρατάδες εκεί Όποιος θέλει, φτάνει. Τα έχουμε δει και Έλαμε Έλα με αυτού του ξαναρχικού ξύπνηματο, ξύπνηματο κουμούνια τώρα. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Από από το Στάλιν κάτι μηχανήματα. όχι. που το φοράει και σε πάει. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα Ειδικά του Φτιάχτηκαν Σοβιετική Ένωση Ναι, ναι, ναι. Ο πρωθυπουργό χθε τη χώρα, επειδή είναι σοβαρό. Όλο η έκδοτο. Όλη η φράση. Έτσι, ο πρωθυπουργό <laughs> τη χώρα. Και σκέφτεται, στο, στο, στο λόγο του προ το Υπουργικό Συμβούλιο και προ όλο τον ελληνικό λαό, είπε το εξή. Αντιλαμβάνομαι πάντα τι αιτιολογίε. Ναι, είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση. Ναι, το χιόνι μπορεί να έρθει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετρολόγοι. Όμω δεν, δεν πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ω δικαιολογία. Μα το επικαλέστηκε, Μα ε, το επικαλέστηκε ε, ήδη. Μόνο αυτό σαν δικαιολογία. Πόση απόγνωση. Αυτός που του γράψε αυτό και αυτός που το είπε δεν θα το επικαλεστώ ως δικαιολογία. Ο Γιαννόπουλος ο Μαγκαρίτης ο υπουργό του, του Πασόκ όταν ήταν η δίκη τότε Κοσκοτάκη τα υπόλοιπα είχε μια εκπομπή κάθε μέρα στο κανάλι 29 mm. του κουρί. Και η αγαπημένη του φράση ήταν δεν θα πω ότι είναι ντενεκές ο, ο Τάδε. Κάνα, Τον είχε πει μόλις ντενεκέ. <laughs> Αυτό, αυτό λοιπόν εδώ, δεν χρησιμοποιεί δικαιολογίε. δεν είναι στο, στο, στο αξίωμά του και στο βελινεγκέος του να χρησιμοποιεί δικαιολογίες, δικαιολογίες αλλά είδαν πρωτοφανή ο χιονιάς και ήρθε και νωρίτερα και να σου πω ναι δεν φταίγαμε κι εμείς Αυτό που λένε όλοι ότι ήρθε νωρίτερα δηλαδή άρχισε από τις 10, αν ερχόταν στις 3 τι διαφορετικό θα γινόταν έτσι όπως τους είδαμε πούμε, όλους αυτούς που, τι το, άλλο θα που το συζητάμε το λιβανίσμα μια δύο εβδομάδες το θέμα Που Αλλά δεν ήρθε περιμένως. και αργότερα γιατί. γιατί... Και οι μετηρολόγοι δεν ήταν εντάξει. Όχι, ήταν μια χαρά μηνέλες. οι μετηρολόγοι. Και το προϊδέψανε, δεν το έπανε σωστά. Το είχαν πει κανονικά και από το πρωί φαινόταν. Σώπα. Ναι. Εδώ ο δικό του παιδί μου. Ο, ο Καλιάνο. που ναι, είναι. Βουλευτή. Δικό του. Όχι να, από άλλο κόμμα να μην τον ακούνε. Το είπε αυτό. Το έχει πει ο Καλιάνο. Άδειε τον πρωθυπουργό τη χώρα. του. Και τους του υπουργού. Και όλου του υπόλοιπου. Και βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητζοτάκη ο πρωθυπουργό χτε, πράσινε και λέει. Πράγματι, μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλλεπάλληλες και ταυτόχρονες προκλήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα Όντως, σε 30 μήνες μπορεί να μην λύνονται προβλήματα δεκαετιών Γιατί την Κυριακή μας λένε την είναι όλα έτοιμα Ας Τι είχε πούμε. λύθει, γιατί είχαν λύθει τα προβλήματα την Κυριακή και τη Δευτέρα με όλο αυτό Σε 30 μήνες δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλα αυτά Προφανώ. Γιατί, γιατί τι είναι αυτό γιατί, πριν, γιατί δεν το λέγανε πριν την Κυριακή να βγει να πει Ξέρετε σε 30 μήνε, ό,τι και να γίνει αύριο Θα λειτουργήσουμε με αυτό το μηχανισμό που έχουμε ετοιμάσει μέχρι στιγμή. Γιατί βγαίνει ο Στυλιανίδης, ο Οικονόμου, ο Πέτσας Και λένε όλα είναι πάρα πολύ καλά Και είμαστε πανέτοιμοι Με το καινούργιο Υπουργείο που φτιάξαμε Παρ' όλα αυτά ένα κράτος δεν υπάρχει 30 μήνε. Υπάρχουν ηπαχυνες και από τις δικέσεις της κυβέρνησης παλιότερα και απεπροειώνε πριν που ήταν πριν και, και το 1985 74 που αυτή δόθηκε για τις που έχουν θεσθεί για την πλημυρική που έχουν για χιονιστικά για λατιέρες για δό για παροχές βράγε για το συνδոնισμό βράγε για το συνδոնισμό του πολιτικού συνδոնισμός που καναν υπουργείο και κατάλαβε πως που υπάρχει που δόθηκε λεφτά για κρατικό και που πηγαίνουν τα τρακτέρ που βλέπεις σταματάει η οικονομία για να πάει να χιονήσει Ναι, τι θε να κάνουμε Το τώρα. Το λέω, δεν είναι αυτό σωστό. Μ είναι αυτό, ναι. Κάτι γκρέτερ που άγιαζε ο και αυτά κάτι που υπερισύγχρονα. Αυτά μα τα άδειξε η Συριακή και δεν τα άδαμε τη Δευτέρα. Σε αυτά τα κολοπεριπολικά δεν μπαίνει μπροστά να, κοτσάρεις, να, να, να σπρώχνει χιόνια, να βάλει να φτιάρει. Ήταν όνειρο. Τόσ... Ένα-ένα, περίμενε. Είμαστε μεσογειακή χώρα, μην τα θε όλα. Είναι αλήθεια πω οι υποδομές μια μεσογειακής χώρα δεν είναι πάντα προσαρμοσμένε σε συνθήκε έντονων χιονοπτώσεων. Αν και παντού στον κόσμο. Το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα. Είναι εξίσου όμω αλήθεια πως ο κρατικό μηχανισμό δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητα που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλη ένταση. Ωραία, γιατί μα είπατε την Κυριακή ότι είναι όλα έτοιμα, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Γιατί λέγανε την Κυριακή και όλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Ε, για κάτι μικρότερο. Α, ξέφυγε και ο Χιονιά. Δεν είχε ατομική ευθύνη ο Χιονιά. Δεν καμία Και είμαστε μεσογειακή χώρα. Γιατί δεν μα το λέγανε την Κυριακή ότι είμαστε μεσογειακή χώρα. Τουλάχιστον έχουμε έχουν φτιάξει μια σωστή σαλάτα, κάτι τη μεσογειακή διατροφή μα. δηλαδή αφού αυτό σκέφτεται, σαν επιχείρημα. Μόνο και γι' αυτό. είναι. ότι θα έπρεπε κι εσεί να έχετε σκεφτεί, σου να φτιάξετε φαγητά που σα ζεσταίνουν. Όχι. Κάνε μια okay. Να σου λίγο το μέσο, να κλάσει <laughs> <laughs> <laughs> <γιατί laughs> τα το Γιατί θα κρυώσει. Θα κοπεί το ρεύμα. Είμαστε ικανοί μόνο για μεσογειακή διατροφή. Οτιδήποτε Τέλος. άλλο δεν κολλάει στη χώρα, δεν αντέχεται και δεν μπορούμε να Α, το. Άθε και καμιά ταινία με τη Βάνα Μπάρμπα από Μεσόγειο. Μέχρι ναι, με το Μετιταρανέο. Με το Μετιταρανέο, ναι. Ε, και εκεί λοιπόν ανακάλυψε χθε ο πρωθυπουργό τη χώρα μα ότι έχουμε έλλειψη συντονισμού. Κοιτάξτε να δει, έφτιαξε καινούριο Υπουργείο. Κοίταξε να δει, έχει χρόνο. Εδώ. Α, όταν, εγώ λέω να τον βγάλουμε πρωθυπουργό κάποια α, στιγμή. Α, να τον φτιάξει. Όχι, τώρα... όταν γίνει πρωθυπουργό, να φτιάξει ένα συντονισμό, ρε παιδί μου. Τώρα που είναι αντιπολίτευση, δεν πειράζει. Τώρα δεν μπορεί. Δεν δε, δε τα καταφέρανε και εντοπίσαν και κατάλαβαν χθε ότι έχουμε πρόβλημα συντονισμού. Μ, μίλα μου. Και αυτό αφορά πρωτίστω τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων. Κράτο, αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμων και ιδιωτών. Είναι ξεκάθαρο. Και αν πρέπει να αντλήσουμε ένα μάθημα από τη μη επιτυχημένη διαχείριση αυτή τη χιονοθύλακα, είναι το γεγονό ότι σε συνθήκε κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των δομών πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσω από κοινού. Ο Στυλιανίδη. Αυτό είναι ο πρωθυπουργό μα, σίγουροι, κριτικό yeah. Κάθε και παρατηρεί και λέει Δεν πήγε καλά αυτή η πανδημία. Αν λεπτά τα ακούσουμε. Είπε κι άλλα. <laughs> κάπου υπάρχει. Όχι καλή. Τσίπα. Τίποτα. Αυτού που ψήφισε, περιμένεις τσιπά. Το είπα έτσι. Να το πε έτσι. Για επιμένουμε. να αναζητούμε εδώ γραφική. Ο Στυλιανίδη είναι στο κλιματική κρίση και προστασία του πολίτη. Ιδρύθηκε πριν πέντε μήνε. Έχει την Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. Ναι. Η αστυνομία ανήκει στο Θεοδωρικάκο. Ναι. Οι, δρόμοι ΟΤΑ, οι δρόμοι είναι στου ΟΤΑ στο εσωτερικό, στο βορίδι στο δηλαδή, στον Πατούλη, περιφέρεια ανήκει εκεί. Τα τρένα, οι συγκοινωνίε είναι στον Καραμαλή. Καλά Όλοι πάει. αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους προχθές. Δεν μιλού... Και ο στρατός είναι ο στρατός που λειτουργήσε ευτυχώς μόνος του και πήγε εκεί και έκανε δεις... ό,τι έκανε. Που του χαρταλιά ο στρατός. Ναι, <laughs> αλλά μέρος. είναι ναι. γενικός. Ναι. Ε, κοίταξε να δεις, δεν είναι να μιλά. Καταρχά. Τι να πούνε. Α, α, α, άλλη πολιτική ιδεολογία έχει ο καθένα. τα χιόνι. σε χιόνισε πολύ. Ρακέτε, πήρε να περπατήσει <laughs> κάτω, να βέσει τα ποδάκια. Αυτό που έλεγε ο Βέγκο. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι. Ναι. Αυτό, τι άλλο να πούνε. Δεν, δεν φαντάζομαι να λέγανε τίποτα άλλο. Όχι, τι Γιατί ναι. από τι 12 άρχισε να κλείνει η αττική οδό. Mm. Πιέζε να πιάτει και μη. Είχαμε φίλου όλου του δρόμου και λέγανε στη Μεσογείο, έχω φίλο που ξεκίνησε από το Μαρούσι για να γυρίσει η Άγιο Δημήτρη. ήταν 7 ώρε. Mm. Από τι 12 φάνηκε, είχε ξεκινήσει η 10.30 στι 12 ήταν. Στην Κυφυσία, εκεί που ξεκίνησε. Μια μισή ώρα μετά, φαίνονταν το έργο. Από τότε καταλάβαινε. Του είχαν αφήσει την Αττική οδό ο στρατό πήγε το απόγευμα και μετά. Από τα απόγευμα <συγκάς> και μετά, γιατί το βλέπαν σε μια τηλεόραση και λέγανε. <συγκάς> Μπορεί να του έχει βάλει αγκαρία, δεν ξέρει. <συγκάς> να κάνουν, να κάνουν κάτι δουλεύεις. άλλο. Να ξέρει να το μουσεπτώσει το, τον Θοδωρικάκου μέσα σε αυτό τον πανικό. <συγκάς> και λέει ότι τα έχουμε όλα έξω Περιπολικά να τον ακούσουμε. Οι πολίτε που χρειάζονται οτιδήποτε, γιατί δυστυχώ υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη ηλικία, μόλι και λοιπά μπορούν να απευθύνονται στην άμεσο δράση. Εκεί έξω αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 4.000 αστυνομικοί σε 900 οχήματα τη ελληνική αστυνομία. Και είναι έτοιμοι, παρόλη την πολύ δύσκολη και πολύ άσχημη κατάσταση, να υπεύουν, να παρεύουν και να βοηθήσουν ανθρώπου που το έχουν ανάγκη. Όλη την προσπάθεια για να ξεμπλοκάρει ο δρόμο την κάνει αυτό ο φίλο μα. Ο φίλο μα ο Αλέξη, ο οποίο, όπω το βλέπετε, εγώ τον ρώτησα Στην πολιτική προστασία. Δεν είναι πολιτική προστασία. Το Ρώσο θα ανήκει στο Δήμο <συρίζει> ή ανήκει <ανοίξε συρίζει> σε κάποια κρατική μηχανή. Πού ανοίγει, <συρίζει> Καλημέρα. Καλημέρα. Πού δουλεύει, <συρίζει> Τι ακριβώ δουλειά κάνει, <συρίζει> <Τι> Είναι διανομέα. <συρίζει> Τι ακριβώ δουλειά κάνει, Είναι διανομέα <συρίζει> <Είναι διανομές. συρίζει> <συρίζει> ο φίλο μου Αλέξη. Είναι διανομέα ο φίλο μου Αλέξη και το ανέθεσε η αστυνομία το ρόλο. Τι να κάνει, Αλέξη, Απευθύνω. Μάλλον δεξιά και σιγά σιγά στροφεί ένα νέο ανεβαίνει. Βρήκε η αστυνομία έναν με κίτρινο γυλαίκο, του λέει: τις Εσύ διανομενέλα εδώ, βόηθα. Ενώ ήταν 4.000 έξω <laughs> και ήταν όλα <laughs> τα <laughs> οχήματα. Και εκεί δεν βρέθηκε. Καθώ φωσφορίζει, άλλοι δεν είχαν, είχαν τον Αυτό πλε. Αυτό δείχνει το δρόμο. Από εδώ και πέρα, όλοι οι διανομοί, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, σταματάνε τι διανομέ που δεν μπορούν έτσι κι αλλιώ και εντάσσονται στην ελληνική αστυνομία, στο νέο σώμα διανομέων, deliberados ελληνική αστυνομία. Έτσι κι αλλιώ, όπω έχει, κατα... έχει καταγγείλει και γνωστό συνάδελφο, οδηγάνε όπω να είναι. Άρα ποιο ρυθμίζει την κυκλοφορία, ή διανομοί αφού περνάγουν. Αυτοί αποφασίζουν λοιπόν. Τώρα φτιάξε και το δρόμο. Τι να κάνουμε, Φτιάξε το δρόμο. Εννοώ να ρυθμιστεί να το δρόμο. Και βάλα τον Τελιβερά να ρυθμίζει. Και ρύθμιζε τον παλικαράβο του μια αστυνομία. λέει: Τι να κάνουμε. Και, τον και οι πέραν άλλοι. οι άλλοι τηλέφωνοι για την παραγγελία. Έχει ρυθμίσει το παιδί, <laughs> λέγανε. Δεν λέγανε, έχει φύγει. Ναι, έχει ρυθμίσει έχει το παιδί. αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. όμω ευληγησία ο κρατικό. Τα αυτά ναι, παλιά. Ναι, Δεν σκεφτήκαν όμω το, το σινεμά. Το σινεμά που είπα εγώ δεν το Ο πατούλη. Περίμενε κανεί βλέποντα. Ο Πατούλης λεγόταν βλέποντας... πάντα. Πατούλης. Περίμενε. Ή ξεκίνησε από πάτος. ο πάτο. Πατούλη. Βλέποντα τον πατούλη. Εγώ δεν λέω να τον ακούσει να μιλάει. Βλέποντα. Κάτι φωτογραφίες που. Πιστεύει ότι θα σε σώσει στην κρίσιμη στιγμή. Δεν έχεις εμπιστοσύνη. Το 40% που τον ψήφισε πιστεύει, πίστευε κάτι, περιμένει κάτι από τον πατούλη. Κυρί μου, ο πατούλη εκείνη την ώρα έχει πάει για μανικιούρ, μην μη, μη, μη τζιμπάει στο γάτι τον ήχι. Ο Πατούλη λοιπόν Μη την Κυριακή που μα έδειξε κάτι σούπερο οχήματα που έχει πάρει εκεί κάποιε χιλιάδε ευρώ η περιφέρεια και δεν Ψ, τα είδαμε τη Δευτέρα. Τρελό, έχει τάμπλετ μέσα. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. USB που θε να βάλει. Ωραία, θα κάνουν γλάστα. Το έξω δεν πάει τόσο. Δεν βγήκε τη Δευτέρα, αυτό δεν βγήκαν αυτά. Δεν τα είδαμε ούτε και για τα μάτια του κόσμου. Όχι, δεν πήρε βενζίνη στα κάψιμα που σου έχουν πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι, Ποιο θα τα πληρώσει. Πάλι φορολογούμενα. Μα είχαμε το διανομένο. Πήραμε τι ταμπέλε τη συγκρού. Ήταν ο άλλο με το μηχανάκι πιο ευλίγιστο. Ο Πατούλη λοιπόν την Κυριακή μα έλεγε. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει το χιονιά και βεβαίω τα δύο κύματα του χιονιά που θα έρθουν στην Αττική μα. Απαράδεκτοι οι άνθρωποι είναι για τα πανηγύρια. Είμαστε έτοιμοι να έχουμε πλήρη διάνοιξη όλων εκείνων των δρόμων ευθύνη μα, του κεντρικού άξονε. Δεν κάτσαμε και πολύ από χθε στι 11 το πρωί. Σα έφεραν φαγητό, νερό. Πάντα. Μουσακάδε, τυφάδο, τίποτα. Για πρώτη φορά υπάρχει δύο οχήματα. Για να μπορέσουν να απεγκλωβήσουν όποιο ενδεχομένω έχει ανάγκη από χτε μία το μεσημέρι. Ένα άνθρωπο να μα πει κάτι δεν έχει έρθει, ρε παιδιά. Αυτό εδώ το νερό μου το έχουν φέρει πολίτε και το έχω από χτες το βράδυ, μία ή ώρα το βράδυ. Γιατί μα μας κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, γιατί. Για να μπορέσουν να απεγκλωβήσουν όποιο ενδεχομένω έχει ανάγκη μετά από τον εγκλωβισμό για θέματα υγεία να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και να το μεταφέρουμε όπου χρειάζεται. Δεν μπορώ, Θα μείνω. Ο άλλος, ο κύριο Ζωπερέ έχει. Mm. Τι να τον κάνω? Να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και να το μεταφέρουμε όπου χρειάζεται. Σα παρακαλώ, πέστε τους να δείξουν έλεος. Δεν, δε, δε, δε, δε, δε, δεν υπάρχουμε για αυτού εμεί όλοι. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει το χιονιά και βεβαίω τα δύο κύματα του χιονιά που θα έρθουν στην Αττική μας. Μπράβο. Πανέτοιμοι. Τα δέκα άριστα. Εγώ... Έτσι, έτσι όμως. 20. Τα δέκα έτσι. Με ήχο. Εγώ... Όχι με μιούτ. Εξ... Με ήχο. Εγώ διαφωνώ πολύ με την Ατάκα που είπε ότι είναι για τα πανηγύρια. Στα πανηγύρια δεν μπαίνει το κλαρινό που να είναι, το βιολί συντονίζονται. Ο άλλο όχι, δεν, ο άλλος, ο δεν ο είναι, λέει, να είναι. Για τα πανηγύρια δεν είναι αυτή. Σα φέραν κάτι να φάτε. Ναι, λέει μουσακά, στη φάρη. Ξέρει τι εντόπισε εδώ. Ξωμίμωνο δεν φέρανε και ξωμίρε και έχουν ευρεάσει. Μπριό, ούτε ένα μπριό <laughs> στην έτυνα. Ξέρει εγώ τι εντόπισα, επειδή έβλεπα ήμασταν σπίτι. Δεν μπορεί, εγώ είχα αποκλειστεί κανονικά η Κιλούπολη και τώρα ήρθε εσύ και με πήρε. Αλλιώ δεν θα που αλυσίδα, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε. Ε, είμαι γκάγκστα, εγώ είμαι γκάγκστα. Εσύ είσαι αλλιώ, ναι, ναι μάχη μου. Επειδή έβλεπα κανάλι όλε αυτέ τι μέρε, δεν είναι μια επιφανειακή οργή. Ο, ε, από την εμπειρία που κάνουμε αυτή τη δουλειά 200 χρόνια, όταν είναι επιφανειακή οργή, βγαίνει με φωνέ. Δηλαδή, είναι, εδώ, εδώ, με μια. ότι δεν περίμενα τίποτα από αυτού του άχρηστου. Έτσι είναι αυτή με, η μια, με μια είναι βαθιά, η βαθιά οργή και ένα θυμό. που αυτό θα το πληρώσει τρελά. Ναι, ναι. Αυτό ναι, θα υπάρχει. το πληρώσει τρελά. Και είναι και Ένα είναι σε Και καταλάβαμε πια ότι είναι μόνο για τα φουρφρού και τα αρώματα. Για τίποτα από που τους πήγαινε να με τη ζωή των ανθρώπων, την ταλαιπωρία. Δεν γίνεται να ζει σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο ταλαιπωρίες, αγωνίες, καταστροφές... Και να βλέπει να κοκορεύονται και να σε δουλεύουν και μπροστά στα μπούτρα, α πούμε, με διθέσει γνώμε για του μισού. Και τα πήγαμε όλα καλά, α πούμε. Η Μισίατικη χωρί ρεύμα, όλα τα στενά όλων των πλαγιών του ημιτού Και η Μισίατικη να μην μπορεί να κυκλοφορεί κανεί, να σπάνε πόδια σήμερα που βγήκανε στον στο πάγο για να πάνε στη δουλειά γιατί τα ανοίξαν όλα σήμερα. Στην πανδημία καταστροφή. Στη φωτιά τα ίδια. Στην πλημμύρα τα ίδια. Βασικά πράγματα. Και καθημερινά που αγγίζουν τον καθένα, δεν είναι, α πούμε, ε, ότι. Υπάρχει και μια μίζα, α πούμε, στα εξοπλιστικά. Είναι αυτά που είναι στην αυτό. αυτό Δεν το μάθουμε και ποτέ αυτό. Στυλιανίδη. Ένα λάτιμα, λέει, όταν μπορούσαν να τρίψουν τα Ραφάλ κάτι. Ε, ναι, από πάνω τι ήταν. Να παίρνουν, να, να κάνανε βόη. Ή ξέρει, στο κάτω-κάτω να περνούσαν και να λένε αυτό το μήνυμα από που ο Φαντάρο την ώρα που περνάγαν τα, στην τα Να εμψυχώσει τον κόσμο που είναι Ήρθαμε. κάτω. Να δει Είμαστε Πήρθαμε. από πάνω. Σε περίπτωση που νιώθετε κάτι, είμαστε από πάνω. αυτό, αυτό. περνάμε ναι. από πάνω είμαστε δίπλα σας αυτό κάτι να νιώσει μια ανάταση ο άλλος τη χρειαζόμαστε ε, ε, στο κάτω ώρα. κάτω γιατί όλα είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων στη Ο συντονιστή. ναι στη <laughs> Βλέπαμε πω. Πρέπει πω έγινε πέρασμα τα μηνύματα. Του κάνανε τι, ρε. ο Στυλιανίδη στου άλλου υπουργού Ψήνεστε για συντονισμό. Και το αφήνουν. Καραμαλί στο διαβάστηκε. <Καραμαλής>... Ο Βορύδη τελίτσε. Έγραφε εκεί με το τσεκούρι δεν γράφει εύκολα. Ε, περίμενε, ξέρω κι αυτά. Και δεν συνενογόντουσαν. Ψήθηκε αυτό για συντονισμό. Ο δεν προέκυψε. Πέτυχαν όμω από την Κύπρο ήταν λίγο κόσμο που είχε εκεί συντονίσει. Μπαμπαμ λίγοι άνθρωποι ρε, Ναι, ναι, ναι. Ο Στυλιανίδη είναι ο τύπο. Δεν θα κρίνουμε φυσιογνωμικά, αλλά φαίνεται ότι δεν ξέρει την Αθήνα καθόλου. το, το ρωτούσε η Σίκα Κουσιώνη προχτέ το βράδυ για μαραθόνο, για το συσχετισμό να καταλάβει τι παίζει. Ε, τη Μεσογείο, που είχε κλείσει, είχε 20 πόντου χιόνι μέχρι, μέχρι την Τρίτη Μεσογείο. Δεν καταλάβαινε, δεν ξέρει πού είναι τι. Δεν το φαίνεται ότι δεν ξέρει. Ποια λογικό δεν είναι εδώ ο άνθρωπο. Να ξέρει τι σημαίνει η, η κατεχάκη για την Αθήνα. Ναι. Τι μπορεί α, να α, σημαίνει. Αν είσαι η κατεχάκη, Τίποτα, μια απάθεια ότι ένα δρόμο, όπω όλοι πρέπει ναι, να είναι ναι, μάλλον ναι, ναι, η κατεχάκη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Στυλιανίδη έλεγε. Μαζί είναι στη χώρα σημαντική, πούμε. Δεν είναι. μάλλον δρόμος πρέπει να είναι και αυτό. Ο Το μαθαίνω την πόλη μου. Αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή. Και μα έλεγε. Έχω δηλώσει κατά την επανάληψη αυτέ τι μέρε ότι η χώρα διαθέτει ένα εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσει. Και πιστεύω για μια, για μια ακόμη φορά θα επιβεβαιωθεί ότι η χώρα μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανάγενη. Απικίο εδώ και να κλείσει ο δρόμο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μιλάμε για λυτεία και ασχετοσύνη. Η χώρα μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Α έρθει να μου πει: Α έρθει όποιο θέλει. Γιατί δεν έρχονται κότε εδώ. Η χώρα μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Αυτοί οι άριστοι να του πείτε: Ότι είναι άχρηστοι, δεν είναι άριστοι. Η χώρα μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Σε ενημέρωσε κανεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Ψυχήρε, δεν έμεινε ημέρωση. Δεν έμεινε το βρούλι. Π... Η χώρα μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Φωτιέ, βροχή, να φτύσω άλλου πνιγόμαστε. Να βρέξει πνιγόμαστε, θα Χανόμαστε να μπει φωτιά, να μπει στο διάλογο κράτο εδώ. Α, αυτό το κράτο το ελληνικό. Ναι. Αυτό με το μπουρδέλο να κοπεί κάποια στιγμή. Πώ θέλετε να το λέτε. Πώ θέλετε να το λέτε. Περιοργάνωση μπουρδέλου, το έχουμε πει χίλιε φορέ. Ναι, αλλά αυτό. είναι ωραία λέξη. Έχει ωραίο είναι, έχει Το λε και βγαίνει από μέσα ναι. σου κάτι και ταιριάζει με όλου αυτού. Θα λέγε και ο ίδιο. Ταιριάζει. Αυτά ο Στυλιανίδη θα λέγε και την Κυριακή. Ότι είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να διαχειριστούμε κρίση. Τη Δευτέρα το βράδυ. Όχι το ανθρώπινο δυναμικό. Όχι όρσε. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει αλλά λένε: Πού θα το διατάξει και πώ θα το, το, ποιος θα το, το πάει. σα ίσα δώσαν και μάχη τρελή και τα συνεργεία τη ΔΕΗ. Και όσοι ήταν έξω προσπαθούσαν. Yeah. Αλλά πώς, δεν, ό, του, που, Όπου του πούνε, θα πάνε. Γιατί φαντάρι που ξεχιονίζανε στην ιδιωτική περιουσία του άλλου με τα δισεκατομμύρια. που ούτε γάδια δεν του δώσαν. Και τους κάποιοι ήλιοι στο Twitter έβλεπα: Που λέει νιώθουμε υπερήφανοι. Βρέει ηλίθεια: Ο στρατό δεν είναι εξυπηρετή των ιδιοκτήτων αστική οδού. Βλάκα. Που παίρνουν τα, τα, τα παιδιά, τα, τα έρμα και να κάνουν άλλε δουλειέ και τα βάλουν να ξεχωνήσουν, που θα έπρεπε να το κάνει η εταιρεία. Η σούπερ εταιρεία που καμαρώνουν όλοι, που περνάμε από εκεί και που νιώθουμε Ευρωπαίοι. Γιατί να κόμισουν που το έχει συνηθίσει, λε, είναι στην καθημερινότητά μου. Ελπίζω, βιλσιότητα φουλ. Ο Στυλιανίδη είπα αυτά ότι είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Τη Δευτέρα τον βγάζει η Εκοσιόνι και λέει. Δεν είναι έτοιμη η διαχείριση των κρίσεων στον βαθμό που πιστεύουμε. Και τώρα, ακόμα επειδή χτίζουμε το Υπουργείο, θα χτίσουμε. Μια διαχείριση κρίσεων σε ένα συντονιστικό κέντρο με βάση ένα πρόγραμμα υγιή που θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα. Η Κυριακή Εντάξει. ήταν έτοιμα, τη Δευτέρα δεν ήταν έτοιμα. Ε, τελικά. Π, α, όχι, ήταν την Κυριακή. Απλά συνειδητοποίησε ότι τελικά δεν ήταν και τέλο πάντων είναι στα μπάζα του Υπουργείο. Το χτίζουνε. <laughs> Μέχρι στα, πετά, μπάζα. στα, στα, μπάζα, στα μπα, για τα μπάζα. Για τα μπάζα. Για τα μπαζ. Ο οικονόμο, κυβερνητικό εκπρόσωπο, όταν είχε διοριστεί ο κύριο Στυλιανίδη, που δεν πολύ ξέραμε ότι είναι από την Κύπρο, ξέραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε πει τότε, Ο κύριο Στυλιανίδη δεν είναι απλά ένα άνθρωπο που να χαρακτηριστεί ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Είναι ίσω ο πιο ικανό ευρωπαίο πολιτικό για να ανταπεξέλθει στι απαιτήσει αυτού του πεδίου. Το έχει δοκιμάσει άλλωστε ε, και το έχει αποδείξει με τη θητεία του. ως αρμόδιος επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προηγούμενο διάστημα. Ναι, φαινόταν. Φαινόταν και απεδείχθηκε τώρα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν όλα λειτουργήσαν άψογα. Λέει εδώ ένα ακροατής με αυτό που λέγαμε πριν. Είμαστε, λέει, απαντάει στον Πρωθυπουργό, είμαστε μεσογειακή, που στα, μεσογειακή χώρα και στα χιόνια που έρχονται κάθε 15-20 χρόνια Πέρυσι και φέτο, θα συμπληρώσω εγώ, δεν έχουμε τι υποδομέ. Ενώ για τι πυρκαγιέ που έχουμε. που είμαστε πέντε μήνες χώρα. το χρόνο ο κρατικό μηχανισμό άψογο. Πραγματικά. Mm. Πραγματικά. ή για τι πλημμύρε που επίση έχουμε. Πλημύρες. Που μια μεσογειακή χώρα τα έχει όλα αυτά. Άντε, πε το χιόνι, δεν το έχει. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, προνοητική μόνο μία φάνηκε. Περίμενε, σε το χρόνο. Η βούλτεψη, είχε κολλό Όχι. ενώ γίνει στραβή, Όχι. έχει στόκ. Ξέρεις ότι πολλοί τα κάνανε στο αυτοκίνητο δίπλα όλες αυτές τις τι ώρες. Θα κάνουμε, παιδί, τι, τι θα κάνουν παιδί μου, τι θα κάνουν προφανώς οι άνθρωποι. Αυτό και μόνο είναι μηνύσιμο. Αυτό, Αυτό και μόνο. μόνο όχι εφτυλα, τα διχίλια που αυτού. του είπαμε κιόλα. Τα λέει για να, για, την να φρενάρει, για να φρενάρει αυτά και να σώσει ξανά ναι, την ναι, εταιρεία ναι, ναι. η οποία διεκδικεί 87 εκατομμύρια από την πανδημία που είχε μειωμένη κίνηση. Αμφιβάλλει, θα τα πάρει. Όχι, απλά θα πούνε. Να σου πω, 87 έχεις Να το κάνουμε 80 γιατί έδωσε και αυτά. Ναι. Θα τα πάρει, θα τα θα πάρει. Τα κλείσουν, θα τα κλείσουν με τα 6 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνηση. και ο λαό είναι ο καμβά για να θησαυρίζουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, όμιλοι. Ναι, ναι, ναι. κομπάρσει όλοι για να τις κάποιοι αυτοί που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις αυτοί που τους δίνουν τις απευθεία αναθέσεις όλοι αυτοί, τα 87 εκατομμύρια που δεν ξέρει πώς θα μοιραστούν μία λοιπόν ήταν προνοητική ποια θα σκάσω, η Τατιάννα όχι, η και το μπλέξαμε αυτές, και το μπλέξαμε με ένα παλιό σποτάκι που είχαμε κάνει για την οδό. φίλε οδηγέ, έδωσες λεφτά στην εταιρεία κλαίω κι οδηγό. Οδός, ένα έργο πνοής. Στην αττική οδό, φοράω νυχτικό, ίσως και ένα νέο όνειρο, Και πίσω να βρεθώ. Φορούσε και Λρίστε. το νυχτικό. Ήξερε. Σου λέει Αμάρικα Αυτά να δεις Καλά, εγώ ίδες. πιστεύω ότι για στο στίχο. Σίγουρα έχει και δυο αγάποσέ μαζί για να κάνει ένα πρωινό πλούσιο, <laughs> ωραίο <βουτυράκια. laughs> Η γυναίκα νερό. είχε προετοιμάσει την μόνο. Το μουσακά σε πακέτο. Πάνε, που άλλη, καλά καλά ζήτηση, άλλη βουλευτή να, τέτοια. Θα να, την ακούσουμε να, να, μετά. Πώς το λένε, όσοι μπήκαν Έχουν Έβαλε την κοινότητα σου αγάπη, έβαλε τη σου. τι θα έχει, Ναι, όλα δίκιο Αυτά. Η Ελεονόρα μόνο. Δεν ώραγια, Δια... δεν ώραγια. Δι... Εγώ θα πω πάμε... ήταν πιο προετοιμασμένη θα... ακόμα. Ο στίχο. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις τι πρώτες και θα είμαστε σε λίγο. Καλησπέρα σας Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάτε, Αθήνα. Πηγαίνουμε, Αθήνα. Πάντα, Αθήνα. Ναι, ναι. πώς είναι η κατάσταση, σας βλέπω, βάζετε αλυσίδες Όμορφα είναι έξοδο, ρίχνει πολύ χιονάκι. Άντ' όμως, να φεύγουμε, δικό σας το υπόλοιπο, με μαντινάδα. <χει> <Ε, χει> από βλέπετε, την Κρήτη σε... είναι η κατάσταση. Από την Κρήτη είστε, όχι, όχι αλλά τη μαντινάδα <χει> νομίζω... Ε, είναι λίγο τη μόδας τώρα τελευταία. <χει> δικό σας το υπόλοιπο. Να βγει φωτιά, να βγει φωτιά, ολοκλάδο εδώ. Απ' την Κρήτη λέειστε. Όλοι κριτικοί είμαστε. Όλη η Ελλάδα έχει γίνει κριτική. Εδώ και είμαστε όλα. Αυτέ οι εκκριμένε δύο λέξει κριτική τη σκέφτονται μόνο. Είναι ένα κύριο, έχει γίνει viral βέβαια αυτό, που βάζει αλυσίδε και πάει από το reporter και του λέει: keep αυτό το στυχάκι που καταλήγει σε μια σε Αυτό Στο είναι το. Οτροπεί, κάνουν. Γιατί μα δεν το είσαι. υποθέσαμε αυτό. Το, γιατί... το λένε και οι πέτρε πια. Το ήξερα. Δε, καλά, καλά αυτό ξέφυγε. Εγώ δεν με εκφράζει πολιτικά. Σα βλέπω να σπάτε πια. Στην πέτρες. πολιτική αστική μου δεν ανήκει αυτό. Θέλω επιχειρήματα, αλλά αυτό έχει γίνει πια. Έχει καθημερινότητα, κάνει δεν είναι. Διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν καταστάσει. Θα περάσει από το ΕΣΟΥΡΟΥ, θα το λέμε έτσι, δεν έχει νόημα. Πια μπήκε στην καθημερινή. Ναι, κανονικά. Ο Μπαμπινινινινινινιν, θα πει βέβαια. Υπάρχει ένα θετικό από όλο αυτό που έγινε αυτέ τι μέρε. Πάντα θετικό. Γιατί ότι η κυβέρνησή μα δοκιμάσχε και τα κατάφερε. Αυτό. περίπου αυτό Α. έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και την διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε Α κρατήσουμε την καλή διάθεση που ναι. έχουν για τη εκπαίδευση. Γιατί κοιτάνε τηλεόραση και εκπαιδεύονται αυτό. Θα μάθει αλλιώ η κυβέρνηση. Με τηλόραση. Είναι όμω τώρα μάθαινε. που έμαθε. Την επόμενη δεν θα έρθει ονιά. Θα, θα γίνει χαμό. Θα δει ο χιονιά στην οργάνωση από κάτω, τίποτα, παιδί, και ναι. δεν θα πλησιάζουν μεσογείων ούτε, Μεσογείο, ούτε παιδί, γλυκά παιδί, νερά, ούτε πικρά νερά ούτε τίποτα. Το κατεχάκι. Πώ βορίζουν τα σύννεφα για να βρέξει. Θα πετάστα στα σύννεφα να ρεπεύτει από πάνω, θα βρέσει κάτω. Έχουν ευγάρι περάσματα. Ναι. Δεν θα γινόταν καλύτερα αν δεν συνέβαινε αυτό. Ευτυχώ που έγινε αυτό. Ευτυχώ, δόξα ευτυχώς, το θεό που έγινε να είμαστε στην εξωτερική. Στο μάτι είχαμε νεκρού. Χθε δεν είχαμε, προχθέ. Όχι. Το είδανε. Το είδανε. Καμέναν. Εντάξει. Συγγνώμη, ε... τώρα με του νεκρού γενικώ. Θα γράφουμε. Θα ήταν και αυτή αν πεθαίνει ο κόσμο σε κορονοϊού, θα ήταν και αυτοί γεγραμμένοι ή Κυριάκου κατευθείαν. Θα ναι, λέγανε ανεκανότητα κυβέρνηση Κυριάκου. <laughs> Ευτυχώ δεν έχουμε πολλού από την κακοκαιρία. Και βγαίνουν και υπουργοί. Και εκεί καταλαβαίνει ότι είναι, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτού του υπουργού. Κοστάκη Καραμαλή, αρμόδιο, uh -huh. Κοστάκη Κανονικό, ο οποίο τον βλέπει το παιδί, α, αγκαρία κάνει. Επειδή έχει αυτό το όνομα, δεν εκεί. ήθελε να είναι υπουργό. Μπορεί να τον δούμε και πρωθυπουργό κάποια στιγμή αυτόν. Άλλη αγκαρία από εκεί. Άλλη αγκαρία. Καραμαλής νούμερο δύο αγκαρία θα δείτε. Όπω ο προηγούμενο. Αυτοί λόγω ονόματο βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα όνομα. Λεφτά έχουμε. Να κάθουμε τραβά, να με πείζει όλο ο κόσμο να με καταργήσει. Για του πλευραίου που κλείστηκαν στον Προαστιακό, στην Τρενοσέ. Μείναν οι άλλη στην Γιατί δεν είναι τρένα ο κόσμο αγάπη μου, δεν το είπε αυτό καραμαλής Γιατί στο Όχι, τρένο δεν έχει διάθεση. δεν ξέρει πώ είναι στο τρένο, Α, δεν έχει πει ποτέ. Μείναν οι άλλοι στην Ινώη και βγήκαν μετά και αντί να του πάει η Τρενοσέ, ιδιωτική επίση εταιρεία, την δώσαμε στου Ιταλού. Πήραν μόνο του Εξαγορά που την είχαν πει Και πήρανε έγινε, νομίζω, πήρανε πιστεύει, μόνοι του. Υπάρχει μια συνέχεια σε Υπάρχει, αυτά και μια συνέπεια. Πολύ, πολύ. Επειδή θα έχουν και πρόταση οι μόρφου τι επόμενε μέρε. Επειδή λοιπόν πήρανε μόνοι του Πούλμαν, πλήρωσαν οι άνθρωποι που βγήκαν και πήγαν Θεσσαλονίκη. Θα περιμένουν την εταιρεία να του πάει. Πλήρωσαν κτέλ, όχι κτέλ, Πούλμαν. Και πήγαν στον προορισμό του. Πόσο έχει κάνουμε. το Πούλμαν, ένα χιλιάρικο καθένα θα πάρουν. Αν βάλεις το Πούλμαν, ούτε χιλιάρικο Δεν θα πάρουν. Α, να πούνε ο καραμαλή. Ο καραμαλή λοιπόν έλεγε. Το κράτο στάθηκε όρθιο και για πρώτη φορά καλύπτει το κράτο. Η εικόνα, γιατί εικόνα πραγματικά τους... δεν ήταν εικόνα. Συγγνώμη, <σχυ> με συγχωρείτε, αλλά μα μας ακούει ο κόσμο που το έζησε στο πετσί του. Δηλαδή, αυτή ήταν εικόνα μια χώρα που δεν έχει κανονά, έγινε καμία μια σχέση τεράστια... με αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε όλοι για τη χώρα Έγινε μας. μια διαχείριση κρίση. Χθε βγήκε κρίση. Βιώσαμε μια κρίση που βρίσκεται εκτό ελέγχου, κύριε Υπουργέ. Κυρία Τζίμα, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, Αν έχετε τελειώσει την ερώτηση, σα ευχαριστώ. Θα, Θα με επιτρέψετε λοιπόν να σα πω ότι έχετε δίκιο. Υπήρξε ένα πρωτοφανέ καιρικό φαινόμενο. Υπήρξε αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία και αστοχία. Έγινε όμω από χθε μια τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο Κλιματική Αλλαγή να απεγκλωβιστούν 3.500 άνθρωποι και 2.500 οχήματα από την Αττική Οδό. Πράγμα το οποίο έγινε. Μπράβο. Μπράβο. Όχι, έγινε. Δεν μείνανε εκεί ακόμη κλεισμένοι. Ναι, ναι. Δεν του άφησε το κράτο. Τους Του έβγαλε. Ναι, και στι γραμμέ Τι ωραίο που το λέει. Παραγνωρίζει την ταλαιπωρία, την αγωνία, το άγχο. Του απεγκλωβήσαμε. Εμεί του απεγκλωβήσαμε, του απεγκλωβήσαμε. Έντομα <laughs> <Τους> απ <εγκλωβήσαμε, laughs> ένα πούλμαν που πήραν αυτοί πόσο. Ένα πούλμαν χωράει τα περισσότερα από 52 άτομα. Λοιπόν, συντονίστηκαν 52 άτομα μεταξύ του να πάρουν πούλμαν. Τρει <laughs> κολοϊωτέ υπουργοί δεν μπορούν να συντονιστούν να κάνουν αυτά. Για μια εταιρεία. 52 άνθρωποι μεταξύ του. Ναι, ναι, ναι. Και μια εταιρεία να πουλμα, ιδιωτική πώς. που θα έπρεπε να πει μένετε εδώ, σας φέρνω φαγητό και στην αιτιόδο πρέπει να γίνει αυτό. Η ναι. εταιρεία, όχι το κουκέ, όχι ο στρατός, όχι κανένας άλλος φορές, η ίδια αιτιόδο, σας αναλαμβάνω. Κουβέρτες σας πάω, σας δίνει τίποτα, αυτοί φύγανε και την κάνανε. Μόνο με τον ήλιο είναι ένα κυκλοκόματος. Σας, σας, φέρνω... σας φέρνω φαγητά. Σας φέρνω φαγητά. Αλλά κοιτάω τρόπο να, μι... να πάτε το βράδυ σπίτι σας, τουλάχιστον. Ναι, οι μείνετε εκεί, να μην πεθάνετε λύση. από το κρύο. Ναι. Σας πάω τα αυτοκίνητα εκεί που πρέπει. Σας τα φέρνω εκεί που πρέπει. Γιατί η τα ταλαιπωρία που ζήσαν όλοι αυτοί. Ναι. Αυτά τα λίγε ο λοιπόν. Φαίνεται από... Το, αλλά όταν ε, διαλέγεις προφυρογέννητους γόνους ε, δεν που δεν και, ξέρουν απολύτω τίποτα και δεν τους νοιάζει τίποτα γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει απλός καθημερινός άνθρωπος και αγωνία ναι. να σε στοχιώνει να μην φτάνεις στη δουλειά να θες 7-8 ώρες να γυρίσει σπίτι σου απ' τους άλλους δρόμους Που δεν θα σου ζητήσει και κανεί συγγνώμη, γιατί δεν είναι η Αττική Οδό που είναι ο σούπερ δρόμο. Τέλο πάντων, μια και είπαμε γόνο, θα μπορούσε όμω και ένα άλλο προφυρογέννητο. Γόνο θα μπορούσε, αν, έχει, αν, αν είχαμε εμεί μυαλό mm. και τον κάναμε περιφερειάρχη αντί για δήμαρχο, να έχει βάλει πλατάνια στην Αττική Οδό. Έχει δει τα πεζοδρόμια τη Πανεπιστημίου. <συστημίου> πολύ καλά πάνε. Δεν μπορεί κάτι, ο όγκη τεράστιο χιόνι είναι τώρα. Απλά έχει πέσει το βάρο αλλού και δεν ασχολιόμαστε με τον οικογέννητο. Θα λιώσουν τα χιόνι και πάλι. Αν είχε βάλει πλατάνια όμω δεν έχει είχε περάσει χιόνι κάτω. Τα πλατάνια κρατάνε. Αυτό είναι πολύ σω Δεύτερο, Βηγένιο Σκέρτσο λοιπόν και λέει: Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτρική σύνδεση σε όλα τα νοικοκυριά. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο σε αυτό και βλέπουμε ότι σε σχέση με τη ίδια υπάρχει πρόοδο. Ο κρατικό μηχανισμό μπορεί να βελτιωθεί γίνεται καλύτερο. Ο ΔΕΔΙΑ, για παράδειγμα, πέρυσι πήρε 7 μέρε για να αποκαταστήσει τη βλάβη σε πολλέ περιοχέ που είχαν πληγή από την ίδια. Εφτά μέρε πέρυσι, σήμερα είμαστε στι 4. Προχωράμε, Άξι, προχωράμε η αλήθεια. Και αν τερματίσει στι 6, είναι εντάξει. Ε, ναι, είναι, ένα, είναι μια, μια νίκη, Κάθε χρόνο μία μέρα, σε 7 βουμέ. χρόνια θα το έχουμε λύσει Τίποτα. το θέμα. Μπαμπαμ, μπαμ, την ίδια μέρα θα, ρουφά, θα έχουμε ειδικέ σκούπε στο ρουφάκι. Ο Πέτσα ήθελε να το διατυπώσει ακόμη καλύτερα. Αν μιλάτε για επίπεδο πολιτική προστασία, και πώς αυτό μπορεί να σχεδιαστεί. Νομίζω το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από αυτή την κυβέρνηση μετά το 2019 και την ανάληψη των καθηκότων είναι ε, στο πολύ ανεβασμένο επίπεδο σχέσης πως ήταν πριν και πρέπει να δουλέψει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Ναι, είναι ένα ανεβασμένο επίπεδο. νομίζω ότι έχει φτάσει εδώ πικ, δεν μπορεί δεν να πάει, πάει παραπάνω. Άλλο πόσο να πάει, πόσο. Να καταλάβει πόσο χάλια τα πήγανε. Ήρθαν σε δύσκολη θέση τα πετσωμένα, τα κανάλια που λιβανίζουν την κυβέρνηση όλη μέρα, Τι να, σχέρι, τι να κάνουν Πρέπει και να που. Κράζαν κι αυτά. Μα τι να κάνουν. Ήρθαν σε δύσκολη Μα, θέση, όλα. Μα τα λεπορήθηκαν. Η μισή δημοσιογράφη τα λεπορήθηκαν. Γιατί παίρνουν κάτι και οδό. Να πάνε τα. Γιατί τα κανάλια είναι στου άξονε αυτού. Α αυτού που τα λεπορήθηκαν. Που στέλναν του ρεπόρτερ από εδώ και από εκεί του ανθρώπου με στο χιόνι για να δείξει πλάνο και πίσω. που ήταν καλα Όλοι, μέσα που λιβανίζουν κάνει. όλη μέρα οι σχολιαστές Όχι, κάνουν, κάνουν. αναγκαστήκρα να πούνε μήνυμα, ότι δεν πάει καλά βέβαια το μήνυμα, μήνυμα ήταν για την ατικειώδο ε, ότι ε, δεν, υπάρχει ε, έπεσε, δεν, έπεσε. Υπάρχει έπεσε. δεν υπάρχει τίποτα άλλο και όντω δεν υπάρχει τίποτα άλλο γιατί όλοι οι άλλοι δρόμοι που ξέρετε δεν ανήκουν στο κράτος και κυρίω η κατεχάκη που έκλεισε και πρότυπος μας είπε ο κύριο οικονόμου Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό και τα χάλια που είδαμε εκεί, έχουμε μια παρέτηση. Σε ό,τι αφορά του υπόλοιπου δρόμου που ανήκουν στην περιφέρεια και το κράτο, θα έχουμε κάποια παρέτηση. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, δεν μπορώ να σα απαντήσω εγώ. Οι δρόμοι στου οποίου το κράτο είχε την ευθύνη, είναι δρόμοι στου οποίου δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου προβλήματα πέραν τη Αττικής Οδού. Ακριβώ για να αποφύγουμε. Κύριε Υπουργέ, η Μαραθώνος, η Κατεχάκη. Σα είπα, δεν είναι δρόμοι που είναι στην ευθύνη του κράτου. Σα είπα, δεν είναι δρόμοι που είναι στην. Ε, ευθύνη του κράτους Ορφάνεψε η κατεχάκη Πού ανήκουν στην ατομική ευθύνη του καθενός Ναι, Πού δικιά μου είναι η κατεχάκη επειδή έχει βουνό μήπως κάπως σε έχουν Εγώ σου. είναι η κατεχάκη, δεν την καθάρισα Θα την ανταλλάσσω με, με, με, με, με περιφερειακή μητού που έχω διπλή Α, ναι. Θε <laughs> στην Κατεχάκη, ναι. δεν καλά. Ναι. είναι καλά. την Κατεχάκη. Είναι η πρώτη που έκλεισε. Μ' αρέσει η κατεχάκη κατε... προχτές, Να σου πω, γνώμη, Και όλο ποιο. Η αττική οδό που λέει που έκλεισε η Κατεχάκη και οι φυσίε τη Μεσογείου και όλε αυτέ. Είχε μπλοκάρ, δεν είχαν που να πάνε. Ναι, ναι. Καλλιώ πηγαίνει πολύ καλά. Στην Ηλίου Πολιπουμένου, εγώ, στα Ψήλο Πεδινάν και Πλαγιά, είναι απ' έξω 40 εκατοστά Και σήμερα. Και χτε. Λέω, α πάρουν να τηλέφωνω το Δήμο. Γιατί εκεί η Δήμη τώρα σε όλε αυτέ τι περιοχέ ήξερα, γιατί αυτό η τωρινή διοίκηση έχει δώσει δείγματα στην ηλιοφάνεια. Σκουπίδια, ακούρευτα πάρκα, βρωμιά. Καλά πάει ο Η χειρότερη του φάση από ποτέ. Πήρα όμω, λέω κάτι και από ποτέ. Ελλεινοφρένια, παρακαλώ. Όχι, όχι. Δεν έτσι. Ο Ικάτο τηλεφωνήτρια με συνδέει, θα πάρετε λέει, στο τότε τηλέφωνο γραφείο δημάρχου, α. που σημαίνει ότι τα έχει μαζέψει εκεί τα παράπονα. Το σηκώνει μια ευγενέστατη κοπέλα. Είχε εξωτερικού αριθμού, Κάιρο. Όχι, όχι. Είχε μια ευγενέστατη λέω, α πω κι εγώ το δρόμο το δικό μου έχει νόημα. Μου λέει. Δεν ξέρω, μου λέει, μα έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα. Δίνω εγώ το δρόμο, μου λέει, Α είναι μικρό δρόμο. <οίλυ> λέω, Ναι. Συγγνώμη. Δεν ήθελα, έψαχνα τηλεοφόρο για να περνάει το Granite όχι άλλο λόγο, δεν με ενοχλεί η φασαρία. Αλλά είχε μαγαζιά. Ξεπέσαμε εκεί. Μου λέει, Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολλά βουνά, έχει δίκιο. Σε αυτό το κατάλαβα, δίνουμε προτεραιότητα στα βουνά, στου λόφου κτλ. Γιατί έχουμε ασθενεί κτλ. Ωραία, τη λέω, Άρα δεν θα περάσει από εδώ. Μου λέει Α το καταγράψω, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει. Αλλά καταλάβατε, κύριε. Ναι, λέω, δεν περίμενα και κάτι άλλο. Τη λέω γιατί και στον καλό καιρό η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έκανε τίποτα. Οπότε θα κάνει στη, στην κακοκαιρία. Αγανακαλύψω, Μου λέει. Μου Αλλά με καλό τρόπο. Έτσι, τι να πω τώρα στην κοπέλα, Δεν φταίει η κοπέλα. Ε, με καταγραφεί ο Δημάρχη. Που σημαίνει εδώ. στενή συνεργάτηση του Δημάρχου. Mm. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα στην υπάλληλο. Και μου λέει, κύριε Όμω, δεν βλέπετε και ο Μητσοτάκη και ο Πατούλης δεν τα πήγαν καλά. Να. Α, λέω τελείω κουβέντα μα. Συγχαρητήρια που έχετε του καλύτερου <laughs> να συγκριθείτε. Και λέω, Οκ, okay, γεια σα, δεν ναι, περιμένω ναι, τίποτα. Ναι. Θα λιώσουν κάποια στιγμή, να είμαστε καλά. Ο κύριο Χατζηδάκη, που είναι ναι. και ο δήμαρχο εκεί τη περιοχή, τα πάει πάρα πολύ κύριε, καλά. Κοίτα, κάποια στιγμή όλοι θα λιώσουμε. Είναι νόμος έτσι πάει. Ναι. Θα μα πάνε τα σπουλήκια. <laughs> <laughs> Α λιώσουν τα χιόνια πρώτα. Θα έχουν φτιαχτεί μέχρι τα πράγμα. Τα χιόνια λιώσουν πρώτα. Και μου στέλνουν τώρα εδώ φωτογραφίε από δρόμου πάνω στην Αγία Μαρίνα, Πινδάρου, Βερμίου που δεν έχει περάσει τίποτα. Και εκεί είναι τα βουνά. Είναι βουνά-βουνά κανονικά. Δηλαδή κλίση κολονακίου, να καταλάβει ο κόσμο. Δεν έχει πάει ούτε εκεί που μου πει η υπάλληλο ότι έχουν πάει εκεί πάνω ε, γκρέιντερ διάφορα. Θέλατε κάπου να χτίσετε στο βουνό. Δεν σα στέκει κανεί που φάγατε το βουνό για να κάνε λίγο Λιούπολε άνω και <laughs> αστυνομικέ, και, και, και κάτω και πανοράματα και πολλά. Τελεία όλα αυτά, θα τα πούμε και τι επόμενε μέρε. Σαν σήμερα το 1932 ο Χίτλερ συναντάται με του βιομηχάνους και του τραπεζίτε τη Γερμανία, του δίνουν το ok, το 1932 του δίνουν το ok, προχώρησαν όλα και σαν σήμερα το 1945. Και έχει εμπιστοσύνη μαζί του, ένα trust που λένε. Ναι, ναι, και το, σαν σήμερα το 1945 απελευθερώνεται από το κόκκινο στρατό mm -hmm. το στρατόπεδο Auschwitz. Το στρατόπεδο Auschwitz. Είχε αγιαστεί αυτός ο στρατό. Ναι, α, ναι μα, όχι, όχι, όχι, Πήγε μια χαρά χωρί αγιασμού. Ε, το στρατόπεδο Auschwitz είναι τρία βασικά κτίρια. Το ένα είναι το Birkenau, το γνωστό με την πύλη. Ε, και έχει και άλλε 30-40 εγκαταστάσει γύρω-τριγύρω που ήταν μήνυ εργοστάσια ή μεγάλα εργοστάσια. που τα είχαν αυτοί οι ιδιώτε, ο Κρουπ mm. και άλλοι Γερμανοί, που είχαν συμφωνήσει από το 1932 να ανέβει ο Χίτλερ πάνω, που είναι αυτοί που διοικούν και τη Γερμανία μετέπειτα, οι κληρονόμοι του. Και υπάρχουν για... ακόμα, Ορισμένοι Κούρδοι, Νόμπελ, Νόμπελ. Και φάνηκε, φάνηκε πω. Ε, οι, οι βιομήχανοι τραπεζίτε ανέθεσαν στον καθαρά φασίστα να κάνει τη βρωμοδουλειά. Μέσα στη βρωμοδουλειά ήταν βέβαια και το στρατόπεδο Auschwitz που βρήκαν εκατομμύρια άνθρωποι εκεί τον τραγικό θάνατο. Θα έχουμε μια υπενθύμηση σχετική. Το Auschwitz μόλι ανοίξαν οι πόρτε, αρχίσαν οι Γερμανοί να μα χτυπάνε και να μα λένε να κατέβουμε γρήγορα. Λο, λο, λο, για να κατέβουμε γρήγορα. Μόλι κατεβήκαμε και μα βάλαν στη σειρέση οι δύο σειρέ. Γίναμε τέσσερες, ικανοί προς και μη ικανοί προς εργασία και το ίδιο στις γυναίκες. Μας λέγανε να βγηθούμε, μας βγάζανε στις σειρές, να βγηθούμε να αφήσουμε τα, τα ρούχα μας κάτω στα πόδια. Τρία άτομα, γιατρός ήτανε, κουρέας ήτανε, τους κουρεύανε στα, στις γυναίκες, τους κουρέβανε και βγάζανε και ό,τι χρυσά δόντια είχαν οι άντρε και οι γυναίκες στο στόμα του. Και περνούσε ένας Γερμανός και κοιτάγανε Πόσο κρέας έχουμε πάνω μας; Και ειδικά μας κοιτάγανε στον πισινό περισσότερο να δούμε. Δηλαδή, εάν είμαστε ακόμη και να είμαστε προσεργασία, όσους βγάζανε οι σαντινάτους, φεύγαν κατευθείαν τεπιγεράν για τα κρεματόρια. Μεταξύ των ανδρών βάζαντει καν δύο μωρά για να γίνει η πιο γρήγορα. Να φωνάζουν τα μεγάφωνα και οι Γερμανοί να γαμγίζουν. Να βγούμε από τα βαγόνια με τα γκλόπ, με τα σκυλιά, να μα ξυλοδέρνουνε Ούτε εμεί δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν και τι γινόταν γύρω μα. Όταν μα καταβάζαν είδαμε ανθρώπου με ρηγοτέ στολέ, μπλε και άσπρο. Γεια τι είναι αυτή η καραγιό, είναι, γιατί είναι έτσι εντυμένοι. Πού να ξέρουμε τι είναι. Όταν μπήκαμε σε αυτό το όλο τον κόσμο έτσι, οχ, οχ, οχ, οχ κάηκε. Αυτό είναι, θα είναι και είμαστε κατάδειχοι. Μέσα στο μπλοκ ήρθε κάποιος που ήταν παλιότερα εκεί πέρα και λέει τώρα θα βγείτε έξω και ή από τα παράθυρα θα δείτε μια φλόγα μεγάλη. Ε, τα γραμματορία ήταν στον Θα δείτε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίζετε κρέας σημαίνω. Είναι οι σα στα παιδιά σας. Ο διωγμός αυτός, παιδιά, ήταν το κάτι άλλο. Μάσανε, τιμάσανε, μας βάλανε σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά και πήραμε το δρόμο της καταστροφής. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατο. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι κάναμε. Ένας Θεός είναι για όλου, Γιατί μας πονάνε τόσο πολύ.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 Τσάκισμα του φασισμού χωρί καμία συζήτηση, χωρί καμία ανοχή πουθενά και όποιε φασίζουσε συμπεριφορά. Ο φασισμό δεν είναι μόνο επίσημο αυτό που βλέπουμε που φωνάζουν και κράσουν τα πράγματα. Και διάφοροι φωνακλάδε από εδώ και από εκεί που δεν έχουν αρθρώσει έναν άλλο λόγο. Και ψυχιασμένε συμπεριφορέ. Είναι στο μετρό προχθέ το τρένο που ένα φασισταριό χτύπησε έναν ε, ε, ένα μετανάστη. Αυτά γιατί το τον κοίταγε. Βλέπαμε τι φωτογραφίε. Το το Δε, δεν τον κοίταγε αυτό. Τον κοίταγαν και όλοι οι άλλοι το, το φασισταριό. Και φασίζουν στη συμπεριφορά. Είναι και η σιωπή σε αυτέ τι περιπτώσει. Οπότε να θυμόμαστε γιατί υπήρχαν και Έλληνε εκεί. υπήρχαν πολλές εθνότητες στο Auschwitz, και στα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρωσης ο φασισμός μόνος σκοτώνει με μέθοδο και με φοβερή επιμέλεια βέβαια Αν και, πάει και... Στο συνέχεια και με συνέπεια και επιμονή φτάσαμε στο τέλος, τα υπόλοιπα αύριο διαφημίσεις μας πάνε στο μαγκαζίνο γεια σας γεια <σχεδιά> Voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone. Può.